Απόστολο. Εγώ. Απόστολο από το βουνό. Λοιπόν, ένα κερανάκι που πηγαίνει, ερχόταν μέσα στα γραφεία εκεί του. τη ομάδα αλήθεια. Α, όχι, συγγνώμη, τι ήθελε να πει. Αν ήμουν σε, σε μια διετική επιχείρηση όταν ήμουν και πολιτικό τέλεχο, ναι, φυσικά ισχύει. Ήμουν κανονικά με ένσημα, πλέον σφόρμουν κανονικά, ήμουν εργαζόμενο κανονικά. Ένα κερανάκι δικαστικό ήταν. Α, άλλο. Ε, ε που υπάρχει είναι ο υγός. Α, δεν ξέρω, πού να ξέρω. Για μάθε το. Είναι σίγουρα ο δεξιό αυτό που ήταν με τι τριγωνικέ συναλλαγέ. Αυτό που τα <laughs> ξέρετε πιο πολλά οι δημοσιογράφοι yeah. αλλά yeah. άμα είναι ο γιος του άρα άραγε ξαργύρω σε πεταγή ο... αυτό που πρέπει να ζήσουμε και να δούμε υπουργούς όλα τα τσικό της ονέδη δηλαδή κάπου όπα πόσο ξεφτύλα πόσο πάτος πια Γεια σα, Ραβοζολή. Yeah. Προχθέ, τώρα το θυμήθηκα που σε πήρε ένα άλλο ακροατή Γι' αυτό το φασίστα που λέγε για την τρύπα του. Και του έλεγε εσύ ότι ναι, μα ακούνε και από το Sky ακόμα και τα Προχθές που τον πρωτοάκουσα αυτόν, μου ήρθε στο μυαλό ο Μάκη ο Παπασιμακόπουλο. Το ξέρει, φαντάζομαι. Είχε μία φιγούρα, έναν τύπο, το Χαντιστεφάνογουλου. Ο οποίο ήταν ένα παλιό χουντικό, με μουστάκι και καλά. Και έλεγε κάτι τέτοια. Τον σταμάτησε αυτό το χαρακτήρα γιατί του στέλνανε μηνύματα ότι ναι, πε έτσι, και λένε παιδιά εγώ τα τρολάρα αυτά, δεν είναι ότι τα πιστεύω και δεν ξαναγανε, δηλαδή υπήρχαν κάτι τέτοια βίντεο πριν 4-5 χρόνια από αυτόν Μος λοιπόν ακούω αυτόν τον τύπο, λέει ότι είναι σκύρο, ο Μάκης και κάνει τον Χατριστεφάνογλου ακόμα αλλά όχι, αυτός είναι πραγματικός λέει. Μπορεί να είναι και ο Μάκης να αποκλείεται Όχι, όχι, όχι Όχι λες Ε, δεν είναι, αυτός ήταν ε... Είναι <laughs> αναμεσά μας, ζουν γύρω μας Αυτό ακριβώς Να προσέχει τη σκιά σου Ναι, γεια σα. Σας. Ναι, ναι. Να, να ρωτήσω κάτι στα πολιτικά Δεν έχω πάρει. Ναι, ναι. Ωραία. Θέλω να σα ρωτήσω πώ γίνεται. Θέλω να ακούσω μία εκπομπή. Την ακούω τα δέκα Ήθελα να βάλω στο αρχείο προχτεσινή. Α πούμε, θέλω να ακούσω κάτι. Και όταν το ακούω. Και το σταμάτησα σε 30 λεπτά για να κάνω κάποιε δουλειά και μετά να το ξανακούσω. Πρέπει να το ξανακούσω από την αρχή. Το αποσπάσιμο Λε... και μένα μου τι δίνει αυτό, ε. Ναι, γιατί το κάνουμε. Ε, μα... Εματίδα γιατί το, το κάνουμε <σχει> για να ακούτε ξανά και ξάνεται, ξανά, Για τα δύσκολα νοήματα το κάνουμε. Ναι, μπροστά, τα δύσκολα νοήματα τη εκπομπή αυτή είναι φοβερό έντονη. Μην νεραύει, τα κρόνα είστε. Λοιπόν. Όχι, oh, εντάξει, αφού την ακούνε εκπομπή μου έτσι. Αυτά. Ναι, πώ το κάνουμε. Α, πώ, δεν ξέρω εγώ πώ το κάνουμε, από χαμάρα, μάλλον. Δηλαδή, δεν κάνω κάτι εγώ. Εσεί όχι, εμεί είμαστε. Το ακούω το <σχει> <σχει> <σχει> <σχει> Reproduce. Βέβαια. Καμία ευθύνη εσεί. Πάντω άλλο φταίει. Τέλο πάντων, μου ανοίγει το στόμα. Όχι, okay, okay. εντάξει. Να είστε καλά. Τόλο μπαρμπαγιάννη είσαι εσύ. Ναι, αυτό. Α, τι κάνετε, καλά. Είμαι ο καλύτερο. Ναι, καλά είμαι. Πολύ ωραία. Δεν μου λέτε τώρα μήπω πρέπει να πάρω κάπου. Αν ακούγατε ελληνοφρένια, δεν θα τα αυτά τα θέματα. Απλά λέω, ε. Τζα σελίδα. Ναι, αλλά την ελληνοφρένια την ακούω live. Α, μ' αρέσει. Τώρα μιλάμε. Γι' αυτό. Λοιπόν, να σα βοηθήσω λοιπόν. Πάτε στα κορίτσια σε πέντε λεπτά. Τι να κάνω. Στα κορίτσια σε πέντε λεπτά, όχι τα κακά, τα άλλα του τηλεφωνικού. Ξανά αυτό w resolu, hey, tak, sanas auto. Έλα, Αποστόλ! Έλα! Τι κάνει, ρε! Καλά, ένα, εδώ μωρέ, τα ίδια! Στο έχω ξαναπεί αυτό που θα σου πω! Και γιατί δεν μου το ξαναλέ, αφού το ξέρω! Δεν το ξέρει! Αφού μου το έχει ξαναπεί! Αφού δεν το τηρεί! Όχι, άλλο αυτό, δεν το έχω γιατί δεν το ξέρω! Δεν το τηρεί! Δεν με νοιάζει την ψωμί, δεν με νοιάζει τη τυρί! Άρα δεν το τηρώ! Αχ, καλά! Τέσσερα, νιώθω, πε το κατάντια! Δεν μου λε τι θα γίνει, θα περιμένουμε κάθε τόσο τρει μήνε να βάλει το βελόπλο! Σου κοπεί ότι είναι καλύτερο κωμικό από να εσένα! Με του ευρώπουλου και δεν το βάλαμε. πρέπει να τον εβάζει κάθε μέρα αφού είναι καλύτερο. Ότι είναι καλύτερο το δέχομαι και εγώ. Ναι. Θα ανεβάζει την ακροαματικότητα Ναι, με τον καλύτερο τρόπο. <Τον <ακούμε> να το δούμε να κάνει και στο Netflix και ένα special ρε, παιδί μου. Βλέπουμε και άλλου κωμικού κάνει. Όχι, αυτό δεν παίζεται. Δεν παίζει τώρα, ναι, αυτά είναι το αμερικανό. Θα το κάνουμε προφηπουργού να περνάμε καλά. Αυτό. Ναι. Ο στόχο ο δικό σα είναι ποιο. Να κυβερνήσουμε. Ζητάει Ελλάδα! Θα τον ψηφίσω. Και πολύ καλά θα κάνει. Να τον το ψηφίσει, να σε ψοφήσει. Αν τον ψηφίσω τι μαλακίε. Μαλακίε, ναι. Λεφτά δεν έχουμε να ζήσουμε, έχουμε τουλάχιστον τον κομμικό να μα διασκεδάζει. Τι σημασία έχει η φτώχεια, θέλει καλοπέρα που λέει. Με τον πόνο το γλεντάμε και χορεύουμε. Να τον, τα έχουν πει οι ποιητέ. Έχω πόλεμο εναντίον σαν δε πάνω. Άιμορ, δεν το ξέχασαι τον πόλεμο, τώρα σου ήρθε. Δεν είσαι, Λαντρέα. Και τι είμαι, τι είμαι. Τι είμαι. Πά... Ε, είμαι το που τα σου. Τι αθνοπροδότε οι κομμουνιστέ δεν είστε Έλληνε, τα παλιό κουμούνια! Μα η ταυτότητα άλλα γράφει. Έλληνε, δε είστε προδότε! Γράφει ότι είμαστε Έλληνε και γράφει ότι είμαστε χριστιανοί. Έχω... Όχι, αυτό το γράφει. Ω, oh, sorry, bad luck. Έχω πόλεμο! Και έχουμε και τσιπάκι στην ταυτότητα. Αλλά Έλληνε λέει ότι είμαστε Έλληνε. Είμαστε Έλληνε, δεν είμαστε κατσίβιλοι εμεί! Έλληνε είμαστε, δεν είμαστε χατσβελο, ούτε προ... Κάτε πάλι, γιατί είσαι φιλόλογος και δεν ξέρεις πώ να το πεις ΛΟΝΙ μέσα στη Μητρόπολη, αυτή την βλάχη Γιατί να μην πεις την εκατοστή δωδέκατη Κατανίστρια τη βρομιά Γιατί μιλάς σαν τον Αλαφούζο, γιατί μετράς σαν τον Αλαφούζο 500% 135, Με πήγα στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως και αυτή ήταν Α, ωραίο τμήμα, κοντά στον πεζόδρομο, καλό Και να μου λε εμένα με ποιο δικαίωμα ρε Καλά σου κάρανε μωρί Είναι... Ρε σινέ... Να σου πω, έχω καιρό να σ' ακούσω, είσαι καλά Δική βρε Άκου λίγο να μιλήσουμε σαν ανθρώποι Είσαι καλά, έχω καιρό να σ' ακούσω, ανησύχησα Ελένη Λουκά εναντίον τη γερμανικής σκραυγιάς Αχου, τώρα πάνω που βγάλαμε καγκελάριο Τώρα λίγο σοβαρέψου Ε, δεν κρέπες, έχουμε γερμαν... Ε, βαρέθηκα τώρα, είσαι μονότονη. έλα, γεια Έχω βρε π Κομμουνιστική σας εκπομπής Είστε κομμουνιστική Σατανική διαβολική Απαπάτε του κακό Και γιατί έχει πόλεμο Και ένα παλιό και με αυτόν το σύμειο Θες πα... να σε βάλουμε μέσα στην κομμουνία Να είσαι κι εσύ Κομμούνια παλιό παλιοκου... κομμουνία Δυστερή αναρχοκούμουνα που καταστρέφει και έχετε και την πρωτομαγιά, πιθανότητα. Ναι, ναι, εσεί τι έχετε, εμεί την έχουμε. Κουνιστική διαβολική γιορτή. Έλα, μωρή, δεν σου βγαίνει ανάσα, άστο, πια που είσαι πόλεμο, λίγο ειρήνη, πια, λίγο ειρήνη. Καντική πρωτομαγιά είναι του σατανά, του διαβόλου. Κι αυτό του σατανά, ε, δεν τον προλαβαίνω αυτό του σατανά. Όλε οι μέρε δικέ του είναι, έλεγε. Έχω πόλεμο, ρε, να... Ε, Εάειση φτύρη, πια. Πόλεμο, πόλεμο, πια δεν αντέχω, πια. Ουνια... Με πιέζει αυτή η κατάσταση, δεν θέλω άλλο πόλεμο. Να σηκώσουμε μια σημαία, τη σημαία το ΛΟΑΤΚΙ. Μια σημαία για να τα βρούμε, ρε παιδί μου, ανακοχή! Εσύ, ε, τι όνομα είναι βλακή αυτό που έχεις Μπαρμπαγιάνης μου να γελάσω! Σε παρακαλώ πάρα πολύ, θα σέβεσαι την σοφή κουκουβάκια, τα έχω πει! Ο Έρχεται ομάς. από την Ιταλία! Έρχομαι από την Ιταλία! Ποια όνομα! Όπως ο Μάριο και ο Λουίτζι! Είσαι γνωστή Ιτραβλική. Λοιπόν, τέλο πάντων, πού να τα ξέρει αυτά. Ονο... Λοιπόν. Είναι Θα μιλήσεις μωρή εσύ για το γένος των Μπαρμπατζιάννη των Ιερών Κουκουβαγιών Τι σατανι. Θα πλένεις το στόμα σου με του Μποφλό όταν το θα ξαναμιλήσει για το γνωστό αυτό γένος Αντε καραγκιόζιβρο μιάρη καραγκιόζιβρο Σε παρακαλώ πάρα πολύ Μπαρμπαγιάννη καραγκιόζιβρο Νικοκύρι, Μπαρμπαγιάννη νικοκύρι λέει του τραγούδι Έλληνα, είμαστε! πάλι! Στο π αυτό! Τι είμαστε, Κατσίβελη! Έλα για! Και το ελληνικό του αυτό το, αυτά, το, ότι, αυτά, το πάθυ, πάθυ, πάθυ, αυτό το λέμε! Συγνωρίζω πάλι του παγρόνου, αυτό του λέμε! Λέω, δε πάλι! Έχω πόλεμο, δε πάλι! Ποιο είναι! Καραγκιόζη! Ποιο είναι! Εναντίον! Είμαι ο Ντόρθ Βέιτερ! Ποιο είναι! Θα στείλω τους τρούπερς! Έχεις πόλεμο με τον Darth Vader! Τεκπομπή! Ήρθε το τέλος! Τα σπαλιά! Δεν ήρθε κανένα τέλος! Τούν, τουν, τουν, τουν, τουν, τουν, τουν, τουν! Πάμε! Παλιω... Τούν, τουν, τουν, τουν, τουν! Τελειώνεται! Τον ξέρεις τον Darth Vader! Από τον Darth Vader θα το βρει! Η... Wla walt, w... nienoc, nie primo, ale wlae po na do porto nie den irthe kanis a ja tun tun tun tun tun <Τε> ναι, τώρα ξέρετε, ναι. Α, σερή, ναι, για πες <σχειάρονε>, Μανιπουλάρων, λέει, και τον δύο Μανιπουλάρων <σχειάρον> Πολλά λένε, και που ακούμε πολλά κεράσια, <σχειάρον> μανιπουλά <σχειάρον> Ναι, και όσα λένε, τέτοιο θένε, που λέμε Α, ο Καναδός είπε, όπως έχουμε πει, δεν το... Καναδέ, <σχειάρον> όχι δεν θα πω το ναι Κουρα ναι, όχι δεν θα πω το ναι Καναδέ, ήγε μακρύ να δεχτώ Στη Αλλά όμω για να το συζητήσουμε, Φοτεινέ, τι λέει, Δεν θυμάμαι, Κάτι έχουν βρει. Έχουν βρει και το χάνουν. Και βρει. Το έχουν βρει, βρει. Ά, και το α, χάνουν του φίλου. Από ζωή που Κέντρο Αναζήτησης Παναπιστημίου Αιγαίου ε, Δεν θα κάνω κάθε μέρα μιούσικαλ, δεν θα... γίνεται Μες του Αιγαίου Πρόβαλε να δεις Μες του Αιγαίου Αιγαίου τα νερά Είναι και στρατηγό, είναι και Ή μπήγαλη, θες μπήγαλη? Βέξε, βέξε Του Αιγαίου τα μπλούζου Και καλογεράκια, Γεράσιμος Κατά καλογεράκια, θε να πω και απ' τα καλογεράκια. Τα ένα από δε. Τα λόγια, τα βαριά. Κάνε τον ονομαστή, πληγώσαν την καρδιά. Και εκείνη με νευρία, αγάπη μα, αμαστρί. Στε και το Παρίσι. Τι κουλτούρα πια. <σοκλούν> Έλα σε παρακαλώ, για. Ρε ασκητοί μας πεφτύλιστε ρε φιλέ 6 στου 10, 10 άνδρες με 10-15 χρόνια γάμου αυνανίζονται Κρυφάφισκα από τη γυναίκα του. Καρφώνει τον κόσμο παιδί μας Τον άνθρωπο εκεί να τον τεινάξει λίγο να τον κάνει λάστιχο Τι σε πειράζει Καταρχήν εμεί σεβόμαστε τη μάνα των παιδιών μας Λοιπόν Κόλα αυτό Καλά σκέψε το λίγο Γιατί δεν την βάζεις λοιπόν. να πιάνει το βρώμο πράγμα σου Την ξέρει σου. <Καιχ> Μπορώ να βαθμολογήσω τον αρχιδημόσιο υπαλλό. Για τόλμα. Σχεδόν 5 εκατομμύρια πολίτε έχουν τη δυνατότητα να βαθμολογούν οι ίδιοι τι δημόσιε υπηρεσίε έχοντα πια τον πρώτο λόγο. Greece, one point. Grace, point. Καταρχήν, μου αύξησε το εύκα, μου αύξησε την εφορία, το σούπερ μάρκετ, του συνταξιούχου που έχουν πληρώσει τη 13η, 14η σύνταξη. Δεν τη βίνει. Είπε θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλο γιατί ήταν απαράγδα. Δεν το έκανε. Εγώ σκέφτομαι να του βάλω τρία. Τρία. Είναι καλά. Θα προσέχει όμω. Την άλλη φορά θα θέλω καλύτερο. Γιατί, τι εννοεί να δει. Στη βαθμολογία είναι εννοώ. Σε έχει κάνει να ζει στην Ελλάδα 2.0 και δεν εκτιμά τίποτα. Ακόμα μίζερος. Ναι, εντάξει, στην Ελλάδα. Αλλά όλα αυτά τα είπε δεν τα έκανε. Κορόιδεψε. Ξέρω εγώ. Έλεγε ότι. Έλα τώρα, μην κολλάμε σε λεπτό. Με κορόιδεψε τώρα. Όχι, κοίταξε να δει. Το τρία του το βάζω επειδή ξέρει καλά αγγλικά. Αλλά ο Τραμπ τον έχει γραμμένο στα αφρίδια του. Μια ερωτά αποστόλη, τι κάνεις Καλά Θέλω να σε κάνω μια ερώτηση Η παιδεράς μου το επώνυμο ήταν Μπαμπατζάνη χωρίς το Ε, δεν είναι το ίδιο Τι κουκουβάγια είναι το δάσος Δεν είναι κουκουβάγια εκεί Α, δεν είναι κουκουβάγια ναι, το πολύ να ήταν λουλούδι του δάσους Που ξύπναγε Ξύπνα λουλούδι Ξύπνα λουλούδι του δάσου Αλήθεια, εγώ να... Ναι, ναι. Που το Λιβαδιού. Πουλή του Λιβαδιού Άκουσα με λίγο, θέλω να θέλω και σε όλους τους κλίτες και να τους ευχηθώ καλή επιτυχία. Γιατί τι έχουνε, Μια πανελλαδικές είναι... κνητών. Μάης, στην παρασκουδαστική, να έχουμε πάλι την πρωτιά. Να τους καλή επιτυχία. όλα τα παιδιά, όλου του μα. Θα πάρουμε πάλι την πρωτιά. θέλω να στείλω και σύρο, που είναι και η εγγονή μου υποψήφια. Σε τι? Είναι υποψήφια, εκεί ήταν γραμματέα. Oh, το μου, το no, είναι. Τι θα είναι. Ναι, λέω. Βάση, είχαν τα εκπομπή. Εκεί, στη στο κόκκινο πανί, έτσι, Τη όλα και αναφέρθηκαν που αλλού, πού αλλού την καλοσύνη. Να την ακούνανε λοιπόν, και σε περιμένουν τα παιδιά. Αύριο θα είστε εδώ στι ώρα.